Κεφάλαιο α σελίδα 523 Στίχη 1:18. 18 Ο Πέτρος εξιστορήτα περί του Κορνηλίου 1. Ήκουσαν δε οι Απόστολοι και αδελφοί που έμεναν στα διάφορα μέρη της Ιουδαίας ότι και οι εθνικοί εδέχθησαν των λόγων του Θεού και βαπτίστησαν χωρίς προηγουμένω να περιτιμήθουν. 2. Και όταν ανέβει ο Πέτρος εις Ιεροσόλυμα εδείκνυαν προς αυτόν ψυχρότητα και τον απέφευγαν οι εξιουδαίων χριστιανοί. Οι οποίοι πριν βαπτιστούν και γνωρίσουν τον Χριστόν είχαν λάβει περί το Μην, εθεώρούν δε και τώρα ω αναγκαίαν την τήρηση των τυπικών διατάξεων του νόμου. 3. Και έλεγαν προ τον Πέτρον ότι εμβίκησε στο σπίτι ανθρώπων που δεν είχαν λάβει ποτέ περί το Μην και έφαγε μαζί με αυτού, χωρί να προσέξει αν τα φαγητά ήσαν καθαρά και παρεσκευάστησαν όπω απαιτούν επερικαθαρότητας διατάξεις διατάξει και παραδόσεις. 4. Ήρχεσέδε ο Πέτρος να εκθέτει τα γεγονότα κατά σειράν και έλεγε. 5. Εγώ προσευχόμενη στην πόλη της Σιώπης και έπεσα εις έκστασιν και είδα, όχι πλέον μετασαισθήσεις του σώματος, θιονόραμα. Είδα δηλαδή ένα αγγείον, σαν συνδώνιν μεγάλη να κρατείται από τα τέσσερα άκρα της και να ρίπτεται κάτω σιγά σιγά από τον ουρανό και ήλθενε έως εκεί που ήμουν εγώ. 6. Στην συντόνινα αυτήν έριψα προσεκτικά το βλέμμα μου και διέκρινα καθαρά και είδον τα τετράποδα της γης και τα θηρία και τα αρπετά και τα πετινά του ουρανού. 7. Ήκουσα δε φωνίνη η οποία μου έλεγε «Πέτρε, σήκω, σφάξε και φάγε». 8. Εγώ δε είπα «Με κανένα τρόπον κύριε δεν θα σφάξω, ούτε θα φάγω ποτέ από τα ζώα αυτά, διότι δεν έβαλε ποτέ στο στόμα μου οποιονδήποτε μολυσμένον ή ακάθαρτων φαγητών». 9. Απεκρίθη δέκ δευτέρου σε εμέ μια φωνή από τον ουρανών. Εκείνα που ο Θεό διακήρυξε ω καθαρά, εσύ μη τα θεωρεί και μη τα κάθαρτα. ακάθαρτα. 10. Τούτο δε έγινε τρει φορέ. Και πάλι όλα ήρθαν επάνω ει τον ουρανό, ει τον τόπον δηλαδή που κανένα κάθαρτον δεν ει Ήσαν λοιπόν και όλα αυτά καθαρά. 11. Και ειδού την αυτήν ακριβώ στιγμή εστάθησαν εμπρός στο σπίτι όπου ήμουν τρει άνθρωποι, απεσταλμένοι προς εμέ από την Κεσάριαν. Δώδεκα. Είπε δε προς εμέ το πνεύμα να του ακολουθήσω και να έλθω μαζί τους στην Κεσάριαν, χωρί να δοκιμάσω δισταγμόν ή αμφιβολία περί του αν επιτρέπεται να ταξιδέψω με αυτόν. Ήρθαν δε μαζί με εμέ στην Κεσάριαν και αυτοί εδώ, οι έξαδελφοί, του οποίου βλέπετε, και εισήρθαν μαζί στο σπίτι του ανθρώπου που μα είχε προσκαλέσει. 13. Και αυτός μας διηγήθη πώς είδε τον άγγελον στο σπίτι του να σταθεί όρθιος εμπρός του και να του είπε: «Στείλες την Ιώπινα ανθρώπους και κάλεσε τον Σίμωνα που υπονομάζεται Πέτρος». 14. Αυτός θα λαλήσει προς σε λόγους με τους οποίους εάν τους αγκολποθείτε και συμμορφωθείτε προς αυτούς θα σωθείς σύ και όλοι όσοι είναι στο σπίτι σου. 15. Όταν δε εγωήρχησα να τους ομιλώ... Μετεδόθησαν εις αυτού τα έκτακτα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, καθώς είχαν μεταδοθεί και εις εμάς, εις τα Σαρχάς κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, που δια πρώτη φορά μετεδόθη το Άγιον Πνεύμα στην την Εκκλησία. 16. Ενεθυμίθιν δε τότε των λόγων του Κυρίου όταν έλεγεν «Ο Ιωάννης μεν εβάπτισε τους προσελθώντας σε αυτόν με απλό νερό, σεις δε θα βαπτιστείτε με πνεύμα Άγιον». 17. Εάν λοιπόν την αυτήν δωρεάν και τα ίδια χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος έδωκεν εις αυτούς ο Θεός, όπως και εις εμάς, και τα έδωκε μόνο και μόνον διότι και εκείνοι και εμείς επιστέψαμεν στον Κύριο Ιησού Χριστόν, ποιος ήμουν εγώ και ποια δύναμη νύχων για να εμποδίσω τον Θεόν από το να δεχθεί στο βάπτισμα του εθνικούς τούτους. 18. Όταν δεν αυτά οι Ιεροσολύμις χριστιανοί, ησύχασαν και έπαυσαν κάθε αντιλογίαν και δόξαζον των Θεών λέγοντες Από αυτά λοιπόν αποδεικνύεται ότι και στου εθνικού εθνικούς ο Θεός την χορηγηθήσαν εις Ιουδαίους μετάνιαν για να λάβουν και αυτοί την δια του σωτηρίαν και ζωήν